Σύγχυε 7 έω 19 χριστιανική συμπεριφορά προ πάντα. 7. Ομιλώ περιπεθαμένων εσά που είστε στην ζωή ακόμη. Αλλά μην ξεχάνετε ότι όλων των πραγμάτων του κόσμου το τέλο επλησίασε και το ειδικό σα συνεπώ τέλο δεν είναι μακράν. Φροντίσατε λοιπόν να είστε εγκρατεί και προσεκτικοί και αγρυπνίσατε σα προσευγά. 8. Επάνω δε από όλα, φροντίσετε να έχετε την αγάπη σας αγάπη θερμήν και διαρκή, διότι η αγάπη θα σκεπάσει και θα συγχωρήσει τας αμαρτίας του αγαπομένου όσον πολλές και αν είναι, θα ελκύσει δε το θείο νέλεος και εις εκείνον που αγαπά. 9. Να φιλοξενείτε ο ένα τον άλλον, χωρίς να γογγίζετε δια το βάρος που σα δίδει η υποδοχή των ξένων. 10. Ο καθένα σα, σύμφωνα με το χάρισμα που έλαβε, ας το χρησιμοποιήσει υπηρεσίαν ο εις των άλλων, σαν καλή διαχειριστέ τη χάρτος του Θεού, η οποία διανέμει πικίλα και διάφορα χαρίσματα. 11. Εάν κανένας έχει το χάρισμα να διδάσκει των θείων λόγων, ας λαλεί με ιεροπρέπειαν και βλάβιαν, σαν να λαλεί λόγια Θεού. Εάν κανείς υπηρετεί, ας έχει τη συνέστηση ότι την δύναμη του να υπηρετεί του την δίδει αυτόν ο Θεός. Ωστε με όλα, ήττη και με τους λόγους μας και με τα έργα μας, να δοξάζει το Θεός για μέσου του Ιησού Χριστού, εις τον οποίο να ανήκει η δόξα και η κρατεά κυριαρχία εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. 12. Εν σχέση δε προς τους γεωγμούς και τα θλίψη σας, αγαπητοί, σας προτρέπω να μην παρεξενεύεστε δια το κάψιμο που σας κάνουν θλίψεις, σαν να σα συνέβαινε κάτι παράδοξο. 13. Όχι, μην παραξενεύεστε, αλλά όσον συμμετέχετε στα παθήματα του Χριστού με τα στυλίψεις και τους γιογμούς που υποφέρετε δια το όνομά Του, τόσο να χαίρετε αλλά και να υπομένετε, δια με αγαλία στην μεγάλην και κατά την φανέρωση της δόξης Του που θα γίνει στην δευτέρα παρουσία Του. 14. Εάν δεν υβρίζεστε και περιφρονείστε επειδή ομολογείτε το όνομα του Χριστού, είστε μακάριοι. Διότι το πνεύμα της δόξης και της δυνάμεως, το οποίο είναι συγχρόνω και πνεύμα του Θεού, αναπάβεται επάνω σας. Και από εκείνα μέν που λέγουν και πράττουν αυτοί, βλασφημεί ο Χριστό με την ειδική σας όμως διαγωγή και ομολογία δοξάζεται. 15. Ναι, δοξάζεται από σας παρά τα σύβρις και συκοφαντίας που σας κάνουν εκείνοι διότι προσέχετε να μην υποφέρει κανείς από εσά τιμωρία, ω φωνεύς ή ω κλέπτης ή ως κακοποιός ή ω συνένοχο εις κάθε τύπου είναι ξένον και ασυμβίβαστον προς τη χριστιανική κλίση 16. Εάν όμως κατηγορείται και διώκετε ως χριστιανός ας μην εντρέπετε δι' αυτό αλλά τον αντίον ας δοξάζει τον Θεόν δι' τους ονειδισμούς αυτούς και τα καταδιώξει. 17. Μην εντρέπεστε εάν σας ονειδίζουν διότι είναι τώρα καιρό να αρχίσει η κρίση και το ξεδιάλεγμα από του πιστού που αποτελούν τον οίκον του Θεού. Εάν δεν αρχίζει η κρίση πρώτων από εμά, ποιον θα είναι το τέλο εκείνων που απειθούν και δεν πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Θεού, 18. Και δια να μεταχειριστώ λόγου τη Αγία Γραφή, εάν ο δίκαιος δύσκολα και διαμέσουτος τόσων θλίψεων σώζεται, ο ασεβής και Αμορτολό, πού θα φανεί, αυτό θα χαθεί ολοτελώ. 19 ώστε και αυτοί που τώρα πάσχουν, διότι έτσι θέλει ο Θεός, ας παραθέτουν προς προστασία και φύλαξη τας ψυχάστων των των Θεών, ως άξιον εμπιστοσύνης δημιουργών που έχει απεριόριστον δύναμη να τους προστατεύσει, φροντίζοντες μόνο να κάνουν το αγαθόν και να γίνονται ευεργητικοί.